Όταν ηθεί, αυγένει από το σπίτι στην αυλή για να ποτίσει ένα άνθρωπο που δεν. Έχεις. Ένας δρόμος που δεν ανεβαίνει, δύο γραμμές αντίκρινα ορίζουν το λευκό και ένα μπλεας δέρνει πίσω από το συστηματικό Ο δίσκος πέφτει, πάνε τα ποτήρια, το στόμα ανοιχτό ίδιο σχήμα, άλλο μήκο, άλλο ύφος από τα μάτια που αλληλοκαθρεπτίζονται και αγωνιούν μετά το θόρυβο Στροφή και η σκιά σβήνει, τα πιάτα εν τέλει θα πληθούν από δύο χέρια Τα ποτήρια θα μαζευτούν από δύο χέρια, άλλα έξι χέρια θα συζητήσουν απ έξω.